Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην FM Σε 105,6 και σε 91,8 Το χασα 105,8 και 91,6 Το βρήκα τώρα Λοιπόν, έχουμε και αλλαγές Η Έλληνα Φίθα είναι πάντα εδώ η... Για να διαλέγει μουσικές και τραγούδια η... η guest star μας για σήμερα Η Έλληνα Πολύτη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή Και στην κόνσολα του ήχου Είναι τώρα η δώρα ο Το μικρόφωνο της NetFM είναι η Βάλια Καϊμάκη. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Ινφο Καφέ, πέρασε η πρώτη ώρα του Σαββάτου, το έχουμε καθιερώσει τώρα δύο ώρα αλλά περιμένουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο το Θανάς Γεωργακόπουλο να γυρίσει κοντά μας από την άδειά του ε, Θα πάμε να δούμε μια εκδήλωση η οποία είναι για τις 14 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν Διοργανώνεται από το ελληνικό δίκτυο επαγγελματιών πληροφορικής, το TIN EPIS, ε, έτσι λέγεται, η οποία είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και την οποία εκπροσωπεί σήμερα στο μικρόφωνο εδώ κοντά μας ο κύριος Μανόλης Λαμπόβα, ο οποίος είναι υπεύθυνο επικοινωνίας και marketing της Χέπις. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Βάλια. Καλησπέρα και στου ακροατές του Σταθμού. Λοιπόν, εμ, η Χέ, να πούμε δύο λόγια για τη ΧΕΠΗ πρώτα, πριν περάσουμε στην εκδήλωση τη Παρασκευή. Φυσικά. Ε, το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορική, ή αλλιώ η ΧΕΠΗ, είναι το δίκτυο που ενώνει όλε τι κατηγορίε επαγγελματιών πληροφορική και επικοινωνιών, με σκοπό να προωθήσει τι απόψει του, τα ενδιαφέροντά του σε διεθνέ επίπεδο, μέσω τη εκπροσώπηση ε, τη ΧΕΠΗ σε διεθνεί οργανισμού όπω είναι η IFIP, η PCIP, και καθώ και οι συνεργασίε που έχουμε με ε, καταξιωμένε εταιρείε σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάντε πάρα πολλέ εκδηλώσει ε, σε αυτήν που θα αναφερθούμε εμεί ε, τώρα καταρχήν, και μετά θα μα πείτε και το πρόγραμμά σα για τι επόμενε, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. ε, είναι τις ερχόμενες παρασκευή, λοιπόν, 14 Δεκεμβρίου στο Τιβάνι Κάραβελ, όπου διοργανώνεται το δεύτερο ετήσιο συνέδριο Digital Trends. Ε, καταρχήν να κουβεντιάσουμε τι είναι αυτό το, τα, οι ψηφιακές τάσεις, έτσι έτσι δεν το λέγαμε στα ελληνικά. Ναι, φυσικά. Digital mm -hmm. trends. Τι, είναι αυτές οι, τι είναι αυτές οι ψηφιακές τάσεις καταρχήν. Ε, μιλάμε για το δεύτερο ετήσιο συνέδριο της ΓΕΠΗΣ mm -hmm. που αυτή τη χρονιά έχει, η θεματολογία εστιάζεται στι τεχνολογίες mobile. Η πρώτη ε, διεξαγωγή του συνεδρίου το 2011 είχε να κάνει με το Green ICT και το Cloud Computing που προσπαθούσαμε να δείξουμε τα ωφέλη mm -hmm. αυτών των τεχνολογιών κάθε χρόνο με διαφορετικό τομέα. Ε, φέτος, ε, η, όπως σας είπα, η θεματολογία εστιάζεται στις τεχνολογίες mobile και βλέπουμε τα smartphones και τα applications να, έχουμε, να έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και ακόμα mm -hmm. περισσότερο στη mm -hmm. ζωή των επιχειρήσεων. Mm -hmm. Καινοτόμε mobile οι οποίες προσφέρουν προστιθέμενη επιχειρηματική αξία στις επιχειρήσεις σε επίπεδο marketing, πωλήσεων, Αναβάθμιση εσωτερικών διαδικασιών, συναλλαγή με τον πελάτη, θα παρουσιαστούν από μεγάλε ελληνικέ και διεθνεί εταιρείε πληροφορική στο συνέδριο Digital Trends 2012. Mm -hmm. Παράλληλα, mm -hmm. το mm -hmm. ρεύμα Bring Your Own Device, όπου μπορούμε να δουλέψουμε από οποιοδήποτε μέρο, οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντα χρήση του κινητού μα τηλεφώνου. Αυτό τα αφήνουμε λίγο στην άκρη, γιατί κουβέντιαζα πρόσφατα ότι είναι η πολύ μεγάλη τάση πια εταιρείε. Δηλαδή, ο καθένα έχει το λάπτοπ του και με αυτό συνδέεται, ή το tablet του και συνδέεται από οποιοδήποτε μέρο του κόσμου με την εταιρεία και όλα τα υπόλοιπα δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας έτσι δεν είναι ε, το οποίο προσπαθούν να λύσουν οι εταιρείες και μάλιστα πολλές είναι δυστακτικές στο, στο να επιτρέψουν κάτι τέτοιο ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τάση πηγαίνει προς τα εκεί δηλαδή ο καθένας από που βρίσκεται να μπορεί να έχει σύνδεση με τη δουλειά του η τάση πηγαίνει προς τα γη και ένα από τα θέματα που θα καλυφθούν στο ετήσιο συνέδριο τη Σκέπη είναι και ποιο είναι το μέλλον του mobile, των mobile τεχνολογιών, καθώ και οι κατευθύνσει που θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή mm -hmm. στην πρωτοβουλία Horizon 2020 και τα επόμενα βήματα που θα χρειαστεί ε, να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να είμαστε και ασφαλεί ε, στη χρήση των τεχνολογιών αυτών, αλλά και να είναι αποτελεσματικέ για την καθημερινή επαγγελματική μα ζωή. Ένα συνέδριο το οποίο αποτελεί ε, αυτή είναι όχι μόνο στα μέλη της σχέπης, αλλά και σε κάθε επιχειρηματία, διευθυντή, τέλεχο που ενδιαφέρεται να μάθει τα οφέλη των τεχνολογιών mobile και την επιχειρηματική τους αξία. Να ρωτήσω κάτι κύριε Λαμπόβα. Πολλές ναι. φορές μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι όμως ένα κομμάτι το, το μεγαλύτερο. Το άλλο κομμάτι είναι οι ιδιώτες. Το τρίτο κομμάτι όμως είναι ένα ολόκληρο πακέτο από... Εταιρείε καλλιτεχνικές που δεν έχουν την, την, την αυτή του, του κερδοσκοπικού ας πούμε που δεν κάνουν μάρκετινγκ αλλά κάνουν επικοινωνία για να το πω λίγο διαφορετικά γιατί το μάρκετινγκ έχει το, το κομμάτι της αγοραπολισίας μέσα κατά yeah. κάποιο τρόπο ε, ενδιαφέρει και αυτούς Ενδιαφέρει του πάντες. Mm. Ε, οι, τεχνολογί, οι τεχνολογίες mobile και ειδικότερα και τα applications μπορούν ε, να διευκολύνουν ε, κάθε φάσμα της, ε, καθημερινής και επιχειρηματικής, της καθημερινής μας προσωπικής και επαγγελματικής μας Ζωής. Mm -hmm. Έτσι, σε επίπεδο σε για τη χέρι. Αν μπορούμε να αν αναπτύ, αν μια εφαρμογή, θα είχαμε ε, καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη μας, ε, ενημέρωση των μελών σε συνέδρια, έργα στα οποία συμμετέχουμε ε, ενεργά και ε, διαρκώ και έτσι θα ήταν ε, η προώθηση έτσι, των, των δράσεων μας που πάρα πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική. Mm. Νομίζω ότι ε, πλέον οι τεχνολογίες αυτές απευθύνονται στον καθένα. Ε, Μείνετε λίγο μαζί μας να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι, γιατί είναι και Σάββατο σήμερα, και μετά να συνεχίσουμε λίγο, εντάξει. Φεσικά. Ωραία, ναι, ναι. πάμε. Να δούμε λίγο πολύ γρήγορα τα μηνύματά σας ε, Καταρχήν στο φίλο Τη φίλη που τελειώνει σε 505 Και με ρωτάει τι τηλεόραση Να αγοράσει δεν μπορώ να δώσω συμβουλές Γιατί δεν εξαρτάται τι θέλει ο καθένας Δεν ξέρω γιατί τι μέσα έχουν στην αγορά Εγώ πρόπερς που είχα αγοράσει μια τηλεόραση πήρα την πρώτη μάρκα που αναφέρετε Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω Λοιπόν ε, να δοκιμάσω το Mac Freedom θα μου κάνει καλό Λοιπόν, αυτή το application δεν το ήξερα ε, βγάζει, σου απαγορεύει να μπει στο διαδίκτυο Είναι στη διεύθυνση macfreedom.com και σου κόβει για, για μέχρι 8 ώρε την πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να κάνεις reboot αν θες να, να μπει ξανά μέσα και έτσι λέει σου περνάς καλύτερα και πιο ευχάριστα την ώρα σου από το να σερφάρεις στο, στο δίκτυο, είναι και αυτό μια άποψη ε, Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή και εξακολουθούμε να συνομιλούμε με τον κύριο Μανώλη Λαμπόβα ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνία της Χέπη του ελληνικού δικτύου επαγγελματικού Πληροφορικής. Ε, την ξέρετε εσεί αυτή την εφαρμογή, το, Freedom, το Mac Freedom. Ε, όχι, δεν την έχω <laughs> ακουστά, αλλά μετά την εκπομπή σίγουρα θα ανατρέξω σαφή. <laughs> ναι, όχι, την, την ανέβασα και στο Facebook τώρα, γιατί τη βρήκα χαριτωμένη. Αν και δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω 8 ώρε χωρί σύνδεση, ούτε για πλάκα. έτσι. <laughs> <laughs> Κανένα, νομίζω, επαγγελματία που χρησιμοποιεί το Ιντερνετ για επαγγελματικού λόγου δεν μπορεί να το κάνει. Ε, τα είδη των εφαρμογών. Καταρχήν, εξακολουθεί να υπάρχει έτσι, η πρωτοκαθεδρία του των εφαρμογών για Apple, μηχανήματα, υπάρχει έτσι πια. Ε, νομίζω ότι ε, πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές εφαρμογές mm -hmm. ε, για την επαγγελματική μας ζωή, όπως σας είπα mm -hmm. ε, προηγουμένως, μπορούμε να τις ε, συναντήσουμε ε, σε όλες τις πλατφόρμες, mm -hmm. είτε αυτές είναι της Apple, είτε είναι Android, είτε είναι Windows Mobile, και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και μέσα από το συνέδριο, δηλαδή ότι διαφορετικές πλατφόρμες όπου να μπορέσουν να βολεύουν κάθε χρήστη ε, στην, ε, στη χρήση των, ε, των εφαρμογών αυτών. Mm -hmm, mm -hmm. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα διαδικαστικά. Πώς μπορεί να, να παρακολουθήσει κανείς το Digital Trends 2012. Είναι πολύ απλό, digitaltrends.gr, όποιος ενδιαφέρεται δηλώνει συμμετοχή μέσα από, το επίσημο, μέσα από την επίσημη στο σελίδα του συνεδρίου mm -hmm. και θα τον δούμε από κοντά την Παρασκευή ε, στις 14 Δεκεμβρίου. Είναι, δωρε, είναι δωρεάν. Είναι για τα μέλη της Χέπης είναι δωρεάν mm -hmm. ε, και για τα μη μέλη της Χέπης είναι το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ το οποίο εξασφαλίζει και τη δωρεάν συμμετοχή ε, των ε, συμμετεχόντων σε όλες τις δραστηριότητες της Χέπης για το 2013, δωρεάν παρακολούθηση ενό τετράωρου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα social media and mobile applications mm -hmm. και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσφορά για όλα τα μη μέλη να γίνουν μέλη του δικτύου μας και να εποφεληθούν από όλες α Ακόμα, ακόμα, ακόμα καλύτερα, πάρα yeah. πολύ ωραία. Θα μας πείτε και δύο λόγια για τα αυτά που ετοιμάζεται μετά τις 14 Δεκεμβρίου, από, τη, από την καινούρια χρονιά, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Για. Ε, και, και εδώ να σταθώ ότι ξεχωριστό σημείο του συνεδρίου αποτελεί η ομιλία του Προέδρου μα κ. Νίκου Φαλταμί, mm -hmm. ο οποίο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα μια πραγματικά πλούσια χρονιά σε δράσει για τη ΧΕΠΗΣ. Καθώ είχαμε διαρκή παρουσία στα σημαντικότερα συνέδρια του χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλάβαμε και υλοποιήσαμε πολύ σημαντικά έργα, αναδεικνύοντας τη ΧΕΠΗΣ ω ένα από τα πλέον ανερχόμενα computer society σε όλη την Ευρώπη. Mm -hmm. να αναφέρω. Τη διεξαγωγή της έρευνας με τη συμμετοχή 10 computer societies από όλη την Ευρώπη για θέματα green ICT και μέτρησης ευαισθητοποίησης των ICT managers σε θέματα ε, περιβατολογικά. Ε, την ε, συμμετοχή στο έργο διαβίου μάθησης lady bees IT, Τι, ε, Παράλληλα στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τις ψηφιακές δεξιότητες, το eSkills Week. Η συμμετοχή μα στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Competitiveness Week, όπου καταθέσαμε επίσης συγκεκριμένε προτάσεις mm -hmm. για, την, για την υλοποίηση του Digital Agenda for Europe. Αλλά το πιο σημαντικό έργο που εντάσσεται στις προτεραιότητες μας και έχει, είναι στον αέρα εδώ και δύο εβδομάδε, είναι η πρωτοβουλία getbusy.gr, που αναπτύξαμε σε, συνεργα... σε συνεργασία με τους στρατηγικούς μας συνεργάτες, την PeopleShirt και την Microsoft Ελλάδα. Mm -hmm. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πόρταλ, στο οποίο παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή σύνταξη βιογραφικού, συναδευτικής επιστολής, προετοιμασία για συνέντευξη. Mm -hmm. καθώς και στο το, το βιογραφικό δομάτι... είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα? Σύμφωνα με το Γυροπάς, εννοείται? Ναι. Ε, τι, τι ρωτάω και εγώ τώρα. Υπάρχουν, υπάρχουν, το Europass είναι ε, κυρίως για θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ναι. Υπάρχουν συμβουλές ε, μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά ε, υπάρχουν και διάφορες άλλες κατευθύνσεις σχετικά με το ε, που απευθύνεται το κάθε βιογραφικό και πώς πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση λοιπόν τι πληροφορίε, όπω σα ανέφερα και προηγουμένω, του εκπαιδευτικού αυτού πόρταλ, διεξάγεται ένα online διαγωνισμό γνώσεων. Mm -hmm. Μέσα από το οποίο οι υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν χρήσιμα δώρα για την επαγγελματική του ανάπτυξη, όπω υποσ... πιστοποιήσει για ψηφιακέ δεξιότητε ECDL Core, υποτροφίε σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ALMA, υποτροφίες σε Bachelor's προγράμματα του TRE, εκπαιδευτικό ταξίδι στο εξωτερικό και πολλά άλλα. Μια πρωτοβουλία που. Αποσκοπήσε να βοηθήσει όλου του νέου να ανακαλύψουν mm -hmm. τι δυνατότητέ του. Να αποκτήσουν πολύ, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική του ανάπτυξη σε μια περίοδο που δυστυχώ η ανεργία στι ηλικίε κάτω των 25 ξεπερνά το 50%. Μ, μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Ναπόφα. Να αφαι... ναι, <laughs> <το απόλυτο> <laughs> σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ε, να είστε καλά. Δρόσης. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε την Παρασκευή στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο τη ΣΧΕΠΗΣ. Θα σα περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια σα. Φόρτα ψάχνω να ρωτήσω, Κάποιον να ρωτήσω. Πού είναι η πόρτα, η δική σου πόρτα. Στου σταθμού την όχθη και σε ψάχνω και τελειώνει η ώρα. Και όταν πια σε βλέπω, σου φωνάζω τρέχον. Μα εσύ για μια άλλη χώρα. Δώσου πάλι δρανικά. Δώσου κάτι έτσι έτσι. Έλα παρέμα γαλιά. Πέρασε απέναντι. Όπω γράψα λοιπόν στο facebook και εχθέ, ε, μα κάνει τη μήνα έρθει στο στούντιο η κυρία Γάθη Γαλάνη, η οποία είναι direct sales manager τη εταιρεία EMC για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, για να μα εξηγήσει ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Καλώ ήρθατε, κυρία Γαλάνη, σα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, σα ευχαριστώ που με καλέσατε. Ε, για να μα εξηγήσετε ένα υπέροχο κόνσεπτ το οποίο λέγεται human face of big data, το ανθρώπινο πρόσωπο των, του μεγάλου όγκου δεδομένου, θα λέγαμε. Έτσι. Σωστά. Mm. Είναι, είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο. Στην ουσία πρόκειται για το, την ανθρώπινη πλευρά της τεχνολογίας, έτσι. Ακριβώς. Ε, και τι είναι αυτά τα big data που mm. γίνεται πολύς ε, ντόρος γύρω από αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι όλα τα δεδομένα που μπορούμε να μαζέψουμε. Εμείς τα ονομάζουμε unstructured, unstructured data... Γιατί δεν είναι μια οργανωμένη πληροφορία. Είναι χήμα. Ακριβώς. Ναι. Και μπορούμε να τα μαζέψουμε από όλες τις δραστηριότητες μας καθημερινή ζωής και όχι μόνο τις δικές μας, των ζώων. Ε, ακόμα μπορούμε να μαζέψουμε πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα συμβάντα που συμβαίνουν στο δρόμο, στο περιβάλλον, στην κίνηση ε, και να τα χρησιμοποιήσουμε στην επιστήμη μετά. Με την χρήση βέβαια τη τεχνολογία. Ναι, Οπότε πέρα. μπορώ να σα εξηγήσω πώ έχει εμπλακεί η EMC επάνω σε αυτό. Ε, καταρχήν, πριν από αυτό, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τη δουλειά σα. Τι κάνετε στην EMC, Ποια είναι, Ποιο είναι το αντικείμενό σα, Είμαι υπεύθυνη για το business τη EMC στην Ελλάδα, στη Μάλτα και στην Κύπρο. Η οποία EMC ασχολείται η, με. Η EMC ασχολείται με τη διαχείριση τη πληροφορία uh -huh. και την αποθήκευση τη πληροφορία. Uh -huh. Είμαστε μία από τι λίγε εταιρείε του χώρου που εξειδικεύονται μόνο στη διαχείριση τη πληροφορία και. Ε, δεν έχουμε πάρα, πάρα πολλά άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να έχουμε το R&D μας όλα αυτά τα χρόνια να εστιάζεται ε, μόνο κεντρωμένο. επάνω στο κομμάτι της πληροφορίας και στη διαχείρισή της. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, μας λέγατε λοιπόν, πώς εμπλακήκατε εσείς, σε, σε, σε, πώς, πώς εμπλέκεστε σε, σε αυτό το project το, το πολύ μεγάλο. Είναι ένα διεθνέ project που ξεκίνησε από τον Ρίξ Μόλαν, ο οποίος είναι διεθνούς φίμις φωτογράφος. Mm -hmm. ε, γράφει άρθρα για Times, Fortune, Newsweek και ε, αυτός ε, έχει διάφορες ιδέες πώς θα συνδέσει το social Πρόσωπο, τέλος πάντων, πώ θα συνδέσει τα κοινωνικά γεγονότα με την τεχνολογία. Mm -hmm. Η ιδέα του ήταν λοιπόν να αρχίσει να συλλέγει στοιχεία από όλο τον κόσμο μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, να γίνει κάποια επεξεργασία αυτών των στοιχείων για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μετά κατάλληλα ώστε να βοηθηθούν οι επιστήμες και όχι μόνο. Και mm -hmm, οι άνθρωποι mm -hmm, στην mm -hmm, καθημερινότητά mm -hmm, του. Mm -hmm. Η EMC είναι ο βασικό σπόνσορ αυτού του έργου, mm -hmm. μια που είμαστε και ο έξπαρτ πάνω στην τεχνολογία αυτή. Και γι' αυτό όλες έχουμε κάνει τόσο μεγάλη δημοσιότητα γύρω από αυτό το θέμα και εστιαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα είναι, το, θα είναι η επιστήμη του μέλλοντος. Ήδη έχει αρχίσει. Ε, η MC πρωτοστατούσε και στα .com πριν από πολλά χρόνια mm -hmm. και θέλουμε να είμαστε και ένας από τους βασικούς και στη διαχείριση και στα big data. Πανομίζω ότι ε, δεν χρειάζεται να μας το πείτε εσείς. Είναι, είναι πασιφανές σε όλου όσους ασχολούνται με την τεχνολογία ότι η διαχείριση του περιεχομένου ε, και των δεδομένων είναι η πρόκληση του μέλλοντος. Εντελώ η πρόκληση του μέλλοντος. Γιατί πια στο δίκτυο έχ, υπάρχουν τόσες πληροφορίες που απλώς ό,τι και να ψάχνεις δεν θα το βρεις. Ή δεν θα βρεις το σωστό, θα βρεις και το άσχημο είναι ότι μπορεί να βρει και κάτι που να, να μη σου κάνει και να, να νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά για του ακροατέ μα. Αλλά πολλέ φορέ νομίζω ότι έχει βρει την πληροφορία, ενώ η πραγματική βρίσκεται δύο βήματα παραπέρα από εκεί που είσαι. Ακριβώ. Ε, και τι σημαίνει τώρα αυτή η επεξεργασία των στοιχείων. Τα αυτό στοιχεία. το μεγάλο κομμάτι. Ακριβώ. Και αυτό το μεγάλο έργο, κομμάτι. το τεράστιο έργο. Εντάξει, τα μαζέψαμε. Η οποία, συλλογή, να μείνουμε σε αυτό λίγο, η οποία συλλογή δεδομένων έγινε πώ, Μιλήσατε για. Έγινε με πολλού τρόπου. Έγινε με πολλού τρόπου. Ένα τρόπο είναι ότι εμεί σαν EMC φτιάξαμε μία εφαρμογή η οποία είναι για δύο συστήματα, είτε για τα iPhone είτε για τα Android. Και μπορούσε κάποιο να τα κατεβάσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δωρεάν τι εφαρμογέ αυτέ στο κινητό του. Mm -hmm. Ε, υπήρχαν πολλές ερωτήσεις μέσα σε αυτές τις εφαρμογές και μπορούσε κάποιο να απαντήσει ανώνυμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για διάφορες κατηγορίες mm -hmm. με αυτόν τον τρόπο γινόταν μια αποτύπωση του τρόπου ζωής, των σκέψεων, ε, των συναισθημάτων και γενικότερα και των συνηθιών, και των, έτσι, συνηθιών ναι. των ανθρώπων στην καθημερινότητά του, ανώνυμα γιατί εδώ υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει ότι είναι Big Brother mm -hmm. ε, το συγκεκριμένο δεν ήταν Big Brother αν και πραγματικά τα Big Data μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άσχημού λόγους Αλλά ο σκοπός του project ήταν για την καλή του πλευρά Η εφαρμογή λοιπόν αυτή είχε κατηγορίες όπως οικογένεια, ζωή, τρόπο σκέψης, αγάπη, έρωτα Τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον μου, τι πώς αισθάνομαι σήμερα, πώς θέλω, τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω και γιατί mm -hmm. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν έχουν μαζευτεί σε διάφορους από πάρα πολλού επιστήμονες και έγινε μια επεξεργασία τους. Επομένως, το βασικό κομμάτι εκτός από τη συλλογή είναι η ανάλυση βέβαια, αυτών των στοιχείων... Βέβαια. και τα στατιστικά που έχουμε εξάγει. Από την άλλη υπήρξαν 150 φωτογράφια σε όλο τον κόσμο που είχαν σταλεί και οι οποίοι τράβαγαν φωτογραφίες από χαρακτηριστικά γεγονότα σε κάθε μια χώρα... τα οποία μπορούσαν να μεταφραστουν μετά με κάποιους αλφατρόπους. Για παράδειγμα, υπάρχει από την Ελλάδα μια φωτογραφία... Mm -hmm. Θα βγει και βιβλίο που θα τα έχει συλλέξει όλα αυτά. Θα σα ρωτάω. <laughs> ναι. <laughs> ναι. Η οποία τι θέμα έχει αυτή Η φωτογραφία? φωτογραφία αυτή έχει θέμα μια προεκλογική συγκέντρωση του Αντώνη Σαμαρά mm -hmm. ε, 5 Μαου στο Ζάπιο. Mm -hmm. Όπου φαίνεται στη φωτογραφία, φαίνονται πάρα πολλέ σημαίε, φωτοπολίδε. Μπράβο, ήταν η τελευταία ήτανε, προεκλογική εκδήλωση. Από, από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Okay. Ακριβώ. Mm -hmm. ε, εκεί λοιπόν υπάρχουν στοιχεία, όπω είναι ο αριθμό των σημαίων που βλέπουμε, ο αριθμό του κόσμου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες ε, μπήκαν στο facebook, στο twitter που δημιούργησαν μια σειρά από big data mm -hmm. και για την καθομιλουμένη τα big data είναι όλα αυτά που φαίνονται στα social media Μάλιστα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, κυρία Γαλάνη. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πρα, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, επειδή μιλήσατε για το βιβλίο, να πούμε θα κυκλοφορήσει σε λίγο, στα αγγλικά βέβαια, όχι ναι. στα ελληνικά ακόμα. Άλλωστε, τα αγγλικά δυστυχώ δυ ή δυ δυ ευτυχώ είναι οι... τα, τα λατινικά του 20ου και του 21ου αιώνα. Ε, υπάρχουν όμω και άλλε εφαρμογέ. Καταρχήν, να ρωτήσω. Τα δεδομένα αυτά, τα, τα συμπεράσματα μάλλον που έχετε εξάγει από την επεξεργασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα, μπορεί κάποιο να τα δει κάπου. Θα είναι κάποια από αυτά διαθέσιμα. Ε, όποιοι έππήραν μέρο στην έρευνα μέσω κινητών μπορούσαν να βλέπουν και online τα αποτελέσματα τα δικά τους mm -hmm. σε σύγκριση με άλλους. Mm -hmm. δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Ε, μπορεί να υπήρχε μια ερώτηση, θα σας πω μια αστεία ερώτηση. Ναι, mm -hmm. yeah, ωραία. Σας περιμένω να το βρείτε, γιατί έχετε την εφαρμογή εκεί μπροστά ναι. Με πόσους κοιμάσες το κρεβάτι σου. Mm -hmm. Μπορεί να είναι... Με το σκύλο μου ναι. Δεν σε ρωτάνε με ποιον όμως ναι, ποιον. Έναν, πόσους, ναι. δύο, μηδέν Οπότε ανήκει στην κατηγορία Μετά βλέπεις την κατηγοριοποίηση mm -hmm. Σε τι ποσοστό είσαι ε, Υπάρχουν άλλα δεδομένα Όπως ε, πόσες φορές την ημέρα τρώω, Τα πολύ απλά ναι. ε, Πόσες φορές περνάς από αυτό το δρόμο Οπότε, αυτό ήταν ένα τηλέφωνο που έπεσε, μην ανισχύει κανένα, δεν έγινε κανένα τίποτα. Λοιπόν, ε, ναι, και αυτοί είχαν, είχαν πρόσβαση στην, στη live έρευνα. Ναι. Και εσύ σιγά-σιγά ελπίζω θα μα δώσετε και σε εμά δημοσιογράφου κάποια στοιχεία για να έχουμε να κουβεντιάσουμε. Ε, βέβαια, θα, για θα σας αυτά. δώσουμε. Γιατί είμαστε και εμεί περίεργοι για τα global στοιχεία. Ναι, βέβαια, πραγματικά. Ε, οι κατηγορίε, οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ όμω, mm -hmm. για να μπούμε λίγο στο, στην ουσία του πράγματο είναι ότι θέλουμε να βγάλουμε κάποια στατιστικά στοιχεία γύρω από την υγεία και την καλή ζωή, mm -hmm. safety, crime και city life, totally ωραία. από το περιβάλλον, την κοινωνία, δηλαδή πώς κινείται κάποιος μέσα στην κοινωνία, ποιες είναι οι κοινωνικές συμπεριφορές, mm -hmm. ε, από την εργασία και το εμπόριο, και από τις διάφορες ε, και governmental affairs, τα οποία είναι κάποια στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στις εκλογές, αλλά και στην αντιμετώπιση του κοράψιον και της ε, διαφθοράς, όπως και λέμε τώρα. αν μας ενδιαφέρει εδώ αυτό. Και αν μας ενδιαφέρει. Ε, ναι, εντάξει. Okay. Ενδιαφέρει, <χει> είναι, είναι πολύ επίκαιρο. Ενδιαφέρει εντάξει, πολλές ώρες όμως. <χει> ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ε, ωραία. Ε, να πούμε ότι όλη αυτή η παρουσίαση δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Εσεί κάνατε πριν από τρει μέρε την παρουσίαση εδώ, αλλά είναι μια σειρά παρουσιάσεων που γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακριβώ. Γίνεται σε όλε τι χώρε. Ε, τα πρώτα στοιχεία μαζεύτηκαν σε τρει πόλει, στο Λονδίνο, στη Σιγκαπούρη και στη Νέα Υόρκη Στις 2 mm -hmm. Οκτωβρίου, όπου ήταν τα control events, τα mission control events. Όπου εκεί βέβαια ήταν. μαζεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία. Ε, δεν ήταν δυνατόν να ξέρουμε πόσα στοιχεία θα μαζευτούν και πόσοι θα λάβουν μέρος σε αυτή την έρευνα γιατί ναι. αυτό μπορούσε να αλλάξει κάθε δευτερόλεπτο και πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις απαντούσαν σε μία ερώτηση σε μερικές από αυτές αλλά ακόμα και αυτό αποτελεί mm -hmm. μέτρικ ναι. είναι μέρο των μέτρικς δηλαδή ακόμα και το τι ποσοστό έλαβε μέρο στις ερωτήσεις και σε ποια ερώτηση και ανά και ανά Ακόμα και αυτό να σα δώσω, καταλάβετε, αποτελεί ένα από τα μέτρικς. Να λεστά. Έχετε και μια εφαρμογή για iPad, βλέπω εκεί μπροστά σας. Έχετε ένα μηχανηματάκι, η οποία ισχύει και σήμερα ή ήταν αυτό που... Ισχύει. Ναι. Είναι ίχω... το thehumanfaceofbigdata.com, mm -hmm. μία λέξη, που μπορεί κάποιο να μπει και να δει ποιο είναι το concept. Ε, βλέπει εκεί ότι μπορεί να είναι μια εφαρμογή που την κάνει download στο iPad και mm -hmm. μπορεί να το αγοράσει αυτό κιόλα όλα στο Amazon, προς το mm -hmm. παρόν το βιβλίο. Το βιβλίο. Ναι. Μετά, θα η εφαρμογή είναι δωρεάν. Ναι, Ωραία. Να το, να το ξέρουμε και αυτό. Είναι μόνο για, για iPad, μόνο για iPad, δεν είναι για iPhone. Αυτή ακόμα. είναι για iPad, ναι. Περι, περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Και η μαθητική πρωτοβουλία Data Detectives. Όχι, λέει κάτι αυτό. Και εκεί μαζεύτηκαν μαθητέ. <laughs> Απλά μαθητές. Να, δούμε, να θυμηθώ λίγο την ημερομηνία. Ήταν στι 8 Νοεμβρίου. Όπου... Δια, διαλέγετε γιορτές βλέπω έτσι Για να ναι, κάνετε, τις, για να κάνετε τις, τις μεγάλες γιορτές διαλέγετε για να κάνετε και τι ήταν ακριβώ αυτή η πρωτοβουλία. Ε, Μαλλον πριν περάσουμε σε αυτό, πριν περάσουμε σε αυτό και που ενδιαφέρει μόνο τα παιδιά ε, ε, θέλω, να, θέλω να απαντήσω σε ερωτήσει ακροατών. Ε, ο Βασίλης μας, λέ, μας γράφει ότι μόλις διάβαζε για big data και να μια σύμπτωση που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Ε, να πω στο φίλο ε, να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή από τη Χαλκίδα μα μας στέλνει καλημέρα και μας λέει καλή συνέχεια. Ε, ε, για το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε κάποιον εδώ να μιλήσουμε για ΜΑΚ. Οπότε μην στεναχωριέστε καθόλου γιατί εγώ δεν ξέρω να σα πω. Ειδικά για ανταλλακτικά δεν είμαι ο άνθρωπός σας. Λοιπόν, ξαναγυρίζω σε εσάς κυρία Γαλάνη. Με συγχωρείτε για την διακοπή, αλλά πρέ πρέπει να απαντάμε και στους ακροατές. καλά ε κάνετε. Ναι, ε όλο αυτό το κομμάτι έτσι, έχει βγάλει ένα πρώτο συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ναι, αλλάζουν πολύ τη ζωή μας τα big data... Βέβαια, προφανώς. Ε... Όχι, γιατί εσείς τώρα δεν είστε στο προφανώς, είστε στο... στο επιστημονικά αποδείξιμο πλέον. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Ε... Ε, εμείς το, το καταλαβαίνουμε έτσι από διέστηση, από ενστικτό, αλλά εσείς τώρα πια έχετε στα χέρια σας και την, την απόδειξη αυτού. Εγώ θέλω να πω κάποια στοιχεία της καθημερινότητας. Α, έτσι, μπράβο, για να μας, το, να μας το αποδείξετε και έμπρακτα. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, mm -hmm. ε, πριν από μερικά χρόνια χρησιμοποιούσαμε τους χάρτε mm -hmm. Ε, για να μπορέσουμε να πάμε σε κάποιο σημείο. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει το Google Map, ή υπάρχουν διάφορε εφαρμογέ που έχουν ηλεκτρονικού χάρτε. Για να μπορέσει, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τη καθημερινότητα, για να μπορέσει να πα από την Αγία Παρασκευή στη Γλιφάδα, mm -hmm. ε, ποιον δρόμο θα ακολουθήσει που να έχει το λιγότερο τράφικ, να έχει τι λιγότερε λακκούδε, mm -hmm. να μην έχει έργα. Mm -hmm. Αυτά μπορεί στην Ελλάδα να μα φαίνεται λίγο ακόμα, <laughs> αλλά στην Αμερική γίνονται Don't και σε άλλε χώρε ναι, γίνονται, ναι. Υπάρχει δυνατότητα να σου επιλέξουν ακριβώς τον καλύτερο δρόμο στον οποίο να αποφύγεις και τα δημόσια έργα και τις λακκούβες και να πας πολύ πιο γρήγορα και να ξέρεις ότι σε εκείνο το σημείο δεν βρέχει, mm -hmm. ε, ο καιρός Η είναι καλός. Ή μπορείς να περάσει από αξιοθέατα, να κάνεις Μπράβο. πιο μεγάλο κύκλο, αλλά να περάσεις και... Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά απαιτούν τη συλλογή πολλαπλών στοιχείων, τα οποία στοιχεία τι είναι στο παράδειγμά μας. Αφενός είναι οι διάφορες διαδρομές mm -hmm. και ο χρόνος που διαρκεί η καθεμία καθώς και ο αριθμός των αυτοκινήτων. Οπότε αυτομάτως, τι σας είπα σε αυτό το παράδειγμα, ένα από τα δεδομένα μας είναι τον αριθ... ο αριθμός των αυτοκινήτων mm -hmm. που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κομμάτι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Mm -hmm. Το άλλο είναι. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Αυτό από πίσω προποθέτει προ, μια υπέρογη στατιστική δουλειά γιατί Ακριβώς. πρέπει να έχει παρακολουθηθεί ο δρόμο ε, επί μέρε, εβδομάδε, μήνε για να ξέρει ότι γενικά τον Αύγουστο, εκείνη την ώρα τη ημέρα, δεν πολύ έχει κίνηση. Ακριβώ. Mm. Υπάρχουν λοιπόν στατιστικά. Όλα αυτά προκύπτουν από πολλαπλά στοιχεία, mm -hmm. από παρακολούθηση πολλών ημερών και δεδομένων πολλών ημερών. Αλλά και πάλι σε αυτό που εμά μας φαίνεται τόσο απλό. Μια απλή διαδρομή Πρέπει να έχεις μαζέψει Και επιμέρους big data Τα οποία είναι αυτοκίνητα ε, Διάφορα checkpoints Διάφορα σημεία από τα οποία περνάς mm -hmm. Οι σηματοδότες Αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν Όλα αυτά απαιτούν επεξεργασία στατιστικών Για κάθε ένα από τα πράγματα αυτά που σας ανέφερα Career life παρακολούθηση Career life παρακολούθηση έτσι, Που είναι big data mm -hmm. ε, Επομένως Πώς μπαίνει τώρα η MC σε αυτό το κομμάτι. Η αποθήκευση των δεδομένων, φυσική αποθήκευση γίνεται επάνω στα προϊόντα μας που λέγονται storage. Mm -hmm. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα για τα big data που να μπορούν να δικαιολογούν scale out, NAS, όπως το ονομάζουμε εμείς. Δηλαδή, ε, επειδή τα δεδομένα δεν είναι structure, όπως είπα στην αρχή, μπορούν τα, τα προϊόντα αυτά να αποθηκεύουν μεγάλο αριθμό πληροφορίας, η οποία μπορεί να αυξάνεται με πολύ πολύ μεγάλο ρυθμό. Mm -hmm γιατί δεν το κάνουν όλα τα μηχανήματα αυτό. Και εκτός από αυτό υπάρχει και software εφαρμογή που κάνει την ανάλυση των δεδομένων. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ρε. Καταλαβαίνετε όλοι εσείς που μας ακούτε ότι δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ γιατί οι πελάτε της EMS είναι, είναι μεγάλοι πελάτες. <laughs> δεν είναι να ακούστε εσείς και να πάτε να πάρετε ένα, τέτοια, μια τέτοια storage μονάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και πώς ασφαλή είναι όλα αυτά. Μαζεύονται, μαζεύονται, μαζεύονται και μετά... Εδώ μπήκατε στο, στο βασικό σημείο της εποχής, δηλαδή στο security... ...που μάλιστα είναι και από τις βασικές προτεραιότητες παγκοσμίως... Mm -hmm. ...και στους διαφυντές και στις εταιρείες. Ε, ε, θα μπορούσα να πω ότι είναι φιάλτη έτσι, κατά κάποιο τρόπο εσάς. Ναι, δηλαδή, αλλά είναι, είναι και ευκαιρία όμως, γιατί μία από τις σωστό, εταιρείες σωστό, που σωστό, έχουμε... Σωστό. ...είναι και security εταιρεία, mm -hmm, mm -hmm. οπότε χρησιμοποιούμε και εφαρμογές για το security. Ε, Παράδειγμα μια που ανέφερα για τις εφαρμογές που κάνουν ανάλυση είναι mm -hmm. ότι αναλύσαμε μέσα σε 7 μέρες δισεκατομμύρια από tweets μόνο από το Twitter Φανταστείτε, ah. ενώ ταυτόχρονα είχαμε κάνει συλλογή και από τα κινητά αλλά μόνο mm -hmm. από το Twitter ήταν δισεκατομμύρια τα tweets τα οποία μπήκαν σε μια εφαρμογή μας που λέγεται Green Plum mm -hmm. ε, και μαζί με κάποιου συνεργάτες μας μπόρεσε να γίνει αυτή η επεξεργασία των στοιχείων τι επιστήμονε χρειάζονται για να. Τι είδου ειδικότητε χρειάζονται. Μα ακούει ένα νέο παιδί τώρα και λέει: Wow, αυτό μου αρέσει να το κάνω. Ε, Δεν φτάνει να πληροφορική απλώ. Όχι. Ναι, είναι πολύ εξειδικευμένο. Γι για, για πείτε μα, για αυτό μας μα ακούνε, ένα-δύο παραδείγματα έτσι. Και μάλιστα και, για ναι. αυτού που μα ακούν, θέλω να του πω ότι πλέον έχουν αλλάξει οι και θα αλλάξουν μες στα επόμενα mm -hmm, χρόνια. Mm -hmm. Απαιτείται πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Ε, εξειδίκευση είναι πάνω στο security, πάνω στι cloud εφαρμογέ, mm -hmm. στατιστικά και big data. Είναι από μόνη τη μία κατηγορία. Αλλά δεν είναι οι παραδοσιακές, όπως ήμασταν παλαιότερα computer engineer ή software engineer ή software developer. Ε, αυτές, αυτοί οι όροι mm -hmm. τίνουν να εκλείψουν. Και ε, πλέον υπάρχει δερεξή δερεξή, ο, δερεξή, ναι. ο virtual specialist, το virtual architect, ο security engineer, ο security architect... Ε, Ακολουθούν τα πανεπιστήμια στις σπουδές ή πρέπει να βάλεις και λίγο τον εαυτό σου κάτω να μάθει μόνο σου πολλά κάποια πράγματα. Ε, ακολουθούν, γιατί πρέπει να εξειδικευτείς mm -hmm. μετά βαθένεις τα βασικά, αλλά mm -hmm. μετά υπάρχει εξειδίκευση. Μάλιστα, πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που μας λέτε. Α, ακουμπάνε τόσες πολλές πλευρές... Έτσι, μια, μια έννοια η οποία τα, τα big data, τα, τα, ο μεγάλος όγκος δεδομένων... Δεν έχουμε καλή ελληνική μετάφραση αυτό, κυρία Γαλάνη έτσι δεν είναι. Όχι, δεν, δεν έχουμε. έχουμε. Και μια που ρωτήσατε και είπατε ότι οι ακροατές σας είναι και νέοι άνθρωποι... Απλά θέλω να πω ότι χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχουν προκύψει από εμάς σαν EMC... Φανταστείτε ότι υπάρχουν και άλλοι βέντρος που ασχολούνται. Α, αλλά. Εμείς, την τελευταία δεκαετία, έχουμε αποθηκεύσει 11,6 exabyte storage ε, η καθημερινότητά μα ήταν το byte yeah. Αν σκεφτούμε ότι τώρα η σκληρή ενό υπολογιστή Μπορεί να είναι και ένα τεραμπάιτ Εσείς πάτε στο εξαμπάιτ Είναι το είναι εκατομμύρια τεραμπάιτ αυτό Το εκατομμύριο τεραμπάιτ Έτσι για να έχουμε μια εικόνα μεγέθους Και έχουμε προστατεύσει με security Αλλά και με την αποθήκευση των δεδομένων Και με τα διάφορα politics που βάζουμε πάνω σε αυτό Περίπου σε περισσότερο από 40 εκατομμύρια Business transactions wow. Το χρόνο εδώ, εδώ κάνουμε wow. Κυρία Γαλάνη, μακάρι να είχαμε χρόνο να καθίσετε άλλε δύο ώρε, γιατί όλα αυτά που μα λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε όμω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα να μα δώσετε μία πρόγευση. Ε, υποσχεθείτε μα θα ξανάρθετε, Ναι. Ευχαρίστω, <laughs> όταν θα έχω και τα αποτελέσματα. Ακριβώ όταν θα έχετε τα αποτελέσματα για να τα κουβεντιάσουμε εδώ μαζί και με του ακροατέ. Ε, ε, έχω την αίσθηση ότι φέραμε το μέλλον με στο στούντιο, κατά κάποιο τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξανά Ήταν η κυρία Αγάθη Γαλάνη η οποία είναι ε, υπεύθυνη της EMC για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ε, Εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας Η Μαρία Πακηρίτση και η δωρεοκοιμή τον τον ήχο. Η... Έλληνα FIFA διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Η Έλληνα Πολύ ήταν εκτάκτο σήμερα στη δημοσιογραφική γραφική επιμέλεια της εκομπής. Αύριο ξανά η Δήμητρα Και η Βάλια Καϊμέκτα στο μικρόφωνο της FM Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια σας και να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοβράδο.